Ναι, αποστόλη! Έλα! Να ρωτήσει ρεφίλε. Πόσο πάει αυτή η ενέργεια ρέκει. Θυμάμαι στον πρώτο βαθμό μαθορέκη που πήρα. Το φω που υπήρχε από πάνω μα λίγο σαν πήρε φωτιά λίγο κακικε. Και σπέζουμε τα φόρτα στην πλοκατική. Φέβοντα βλέπουμε ότι δεν είχε φω μόνο η πολεκατοικία που είμαστε εμεί. Όλη άλλη περιοχή έχει κανεί Η Ιρέκη. Δεν την έχουμε δειτικοποίηση ακόμα γιατί ώρα είναι τσαμπάλα όσοι προλάβαινε. Κώψε τη ΔΕΗ πέσω έχω βάλει Ρέκει. Δεν πληρώνω. Ε. Δεν πληρώνω Δέχι, έχω ρέκει. Από κίνημα δεν πληρώνω είναι αυτή. Ό λέω, εγώ προτείνω. Α, θα μπορούσε. Πασπονδεστέ νερό και. Άλλα πράγματα που κλπντήριο τεχνοτήριο όλα αυτά τα καλύπτει ή φτιάχνα μόνο στην τριβάκια. Φάνα στη νρυβανάκι για κοσμητικό, για παράδειγμα. Με το ρέχει δούλευε. Εγώ γενναένα αγωγό που μέσα από μένα η συμπατία ενέργεια έκανε θεραπεία σαν αντικείμενο. Δεν πιάνει τεχνοτήριο σίγουρα γιατί τραβάει πολύ. Δεν Εκτό καν μαζευτείτε πολύ και κάντε Ρέι έχει για να πληθούν και τα ρούχα. Α, ωραία. Δηλαδή μαζεύουν πολλέ ενέργειε μαζί. Όχι ζούμε. Νομα. Θα μαζέψει όλη την γηγιά που. Θα το κάψουμε, και σε... Στέφανε. Δεν θα το κάψουμε. Θα καλύπουμε στο Ρέκια. Εκούσε πολύ ενέργεια υποσχένα. Σα σαρούφα yeah. τραβάτώνε, γιατί δεν βγαίνει αλλιώ. Η σαρούφα τραβάτώνε, παντατώνε, καροφτώνε. Φυλατσίδε για του βλάβου.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 Ωραία. για να σου παράξει η ενέργεια το εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πρέπει να φωνάξουμε και την πρώην Υπουργό Πολιτισμού, την γονιό του. Ναι, να, δεν ξέρω, το προκάνει γιατί μας έβλεξε κάτι ελιές τώρα εκεί στη γη της Αλιάς, ξέρω εγώ. Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Είς είναι αυτό ο φασιστικό στεσμό, δε φίλε, που ξεκίνησε κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια μαλακία. Όπω έγινε, πυροβόλησε ο... το παιδί ο Μπάτσο. Τι, τι, τι είναι αυτή η άνθρωποι, Ρε Πώ ζούμε απέναντι του. Αυτό που δεν κρύβεται η χαρά του, το ότι πυροβολήθηκε <Και> ένα παιδί 16χρονο στο κεφάλι και σου λένε ναι, αλλά άμα σκότωνε την αδερφή σου με όλα τα ναι, αλλά άμα διάφορα υποθετικά σενάρια. <Και> δεν κρύβεται η χαρά του <Και> από μέσα που πυροβολήθηκε ένα 16χρονο παιδί στο κεφάλι, επειδή ήταν και βέβαια. Ναι, εντω Μωρέ, γηφτάκι είναι. Τι γηφτάκι, βρε μαλάκα. Τι λες, γαμώ, το σπίτι σου, γαμώ. Άκουσες μια κλίτου που βγήκε σήμερα στο σκάι. Τι ξέρω, ναι. Όποιος κλέβει για λίγα, στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Βρε μαλάκα, πόσο σκάτω κρύβει αυτή η γκόμενα μέσα της, βρε μαλάκα. Πώς ζω όμως, ρε Σόπα. Άμα τα δώσει σε αυτού του 600 ευρώ, ποιο θα τα δώσει, δε φίλε. Και καλά τώρα σε μένκες, θα τα δώσει. Ε, βέβαια. Άμα του κλείνει το μάτι. Θα δώσει το, ε... το λιμενικό που έχει κάνει τα pushbacks του. Βέβαια, θα δώσει ε... τον ε... το ε... μπάτσο που έχει την ευθοχία του. Το ένα, ε, το, ε... Άλλο, ε... το άλλο, την πανεπιστημιακή. Τόσο καιρό συζητά για του μπάτσου. Αυτό δεν ανεβαίνει σαν μπραντ. Κοστίζει περισσότερο, άρα. συγνώμη. Ε, βέβαια. Αν διαφημίζετε συνέχεια μια εταιρεία παιχνιδιών, μια ξέρει. έτσι και με τον μπάτσο. Άμα βλέπει συνέχεια θέματα μπάτσο, μπάτσο, έχει ανέβει το μπραντσο. Έχει ανέβει το καφέ, που μα έχει γίνει πτήμα. Αλλά τώρα πώ από το λάστι Πήγε στο κεφάλι, δηλαδή η απόσταση είναι ένα μέτρο τουλάχιστον. Τι στο διάλογο να Μπορεί να έσκυψε ο οδηγό, ξέρω εγώ. Πώ έκανε ο Γιωργάκη, άλλαξε την αλυσίδα εν κινήσει. Γιώργο, γερά, ορθοπεταλιά. Μπορεί ο οδηγό να πήγαινε να βάλει αέρα στο λάσκο εν κινήσει. Ξέρω εγώ, να δούμε και τι ευθύνε του θύματο. Αν σε πού έχει στον δρόμο, μπορεί να βρει και καμιά λακούδα και να. χωρί να το θέλει ο άνθρωπο τώρα, έτσι. Σωστό. Ε, ναι, δηλαδή άθελά του δηλαδή τώρα. Πάντω είναι, άθελά του θα ήταν.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 Γεια μου όλοι. Σε μπαίνω από αγλία σου φίλε μου. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, σε παίρνω με αφορμή δύο πραγματάκια. Δεν πιστεύω να, να φοράω αυτά τα κρυβά παλτά τη μοφίλιου και εσύ. Όχι, καλά, εμεί με μπέχρονα είμαστε εδώ. Το μπαίνοντα, δεν λέω ότι καλάκι μποφίλιο για και εμπέχολονων. Το έβαλε, αλλά απλά ήταν εντάξει. Το. Προκάλεσε, Έ, και προκάλεσε. Και ήταν το εμπέχρον το καλό. Ένα εμπέχρονο και μια κιλότα καλοκαιρινή. Καταρχάμαι έβγαλε φωτογραφία, από καισπουγά στη φωτογραφία όταν πάει στο Λονδίνο. Θα πετάσ τα κινητά και τι κάμερε, θα αφήνει πίδη. Ή αγοράζει από εκεί κατευθείαν. Έ, βέβαια, ακριβώ. Αυτό ήταν και τη είδεί στην Ελλάδα, ασχολήθηκαν όλοι με την Μποφίλιο και πού πήγε βόλτα στο Λονδίνο κτλ. Το ότι πήγε ο Μητσοτάκι βόλτα στο Λονδίνο και πω ότι οι τράπεζε δεν θα φοβολογή στην 23, δεν είδα να ασχολήδε κανεί όμω. Εκεί δεν είναι, είναι το, το ίδιο, δε... γιατί ο Μητσοτάκη πήγε στην Αγγλία με δικά μα λεφτά. Η μποφίλιο πήγε με δικά τη. Τα δικά μα τα, πήγε... τα, προγάλει... τα, τα λεφτά πήγε. τα εκτιμάμε. Δεν προκάλεσε κιόλα ο μητρία. Δεν προκάλεσε. Αφετέρω τα δικά μα τα λεφτά τα εκτιμάμε. Δεν θα κάτσουμε το άλλα κατακρήνι μα πούμε. Όχι, να τι αγόρασα. Αγόρασα Μητσοτάκι με ξένο background, εκλέζει, κορέω, ωραίο. Ε, ένα προϊόν αυτού του οποίου αποκαλεί κάποιο ελίτ. Γι' αυτό πήρα, να ακούσω μια σωστή απάντηση θέμα. Το, βλέπω το πιτσοτάκι στα background που βλέπω στο crown στο στέμα, στο Netflix. Ορίστε. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πιάσαν το, το, α, τόπο α, τα α, λεφτά μα. Να τα λέμε όλα. Όλα, όλα. Το δεύτερο θέμα, για να μην τρώγει τον χρόνο σου, είναι ότι ακούω την εκπομπή χρόνια και παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο κόσμο σε παίρνει από το εξωτερικό ή σε ένα ειδοθήμιο ή μηνύματα ότι μετακομίζουν μόνιμα από την Ελλάδα.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 Μήπω γι' αυτό ήρθε η υποφύζη στο Λονδίνο για την κνέα ήρθα... Λονδίνου. Ήρθε να κάνει promotion για την εκδήλωση. Όλα κουμπώνουν σιγά σιγά. Τραβήξαμε, να τραβήξαμε, τραβήξαμε τα φώτα τώρα στο Λονδίνο mm. και να έρθει και κούμπο στην εκδήλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθει ο κόσμο εκεί πέρα να δει ότι συνεχίζουμε και παλεύουμε και για την κατάσταση τη χώρα που αφήσαμε αλλά και για την κατάσταση τη χώρα που ζούμε τώρα. Είναι διπλή η μάχη που δίνουμε. Να έρθει Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, 6.30 ώρα στην Κυπριακή κοινότητα. Θα μιλήσει και ο Απατιέλο και να γνωριστούμε γενικά να συντονίσουμε τι δράσει μα και εδώ πέρα. Ο Απατιέλο τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Ναι, Πες μου τι φοράει η δε Παλτόνι, τον Τιλέντα και ο Μπατιέλος Να τα δω όλα Τι δε, διλέψα δε δεν κατάλαβα υποφίλιο καλύτερη είναι Σωστό γι' αυτό Να σε καλά Λέλα, τα λέμε. Πολλά πια <Τι <Τι> <Τι> Αφήνω πίσω Τις αγορές Και τα παζάρια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 για την Παρασκευή το Ηλία Ρίχτο με όλες τις αριστείες που έχει επιτύχει αυτή η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες okay. όλες οι προηγούμενες καταλαβαίνεις ενώ αριστείε. Βεβαίως Η οικονομία είναι και εξακολουθεί να είναι και θα είναι το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης Ρίχτο Ηλία. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα ηλία!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 Να αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times που μιλά για οικονομικό θαύμα ως προς τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Θα βρεις στο σπίτι. Έχουμε χαρέσει. Το παιδί μου μεγαλώνει για ένα χρόνο. Γίνεται πιο σοφό, πιο όρημο, πιο. Μπράβο, Μωρή, να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα Το αγαπημένο του τραγουδάκι είναι τα παραμύθια από το περιβόλι του τρελού. Ά, τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν πειράζει. Θα μάθει. Είναι πολύ μεγάλο. Θα ήδη να έχει Α, Και Δεν 52, έχει μάθει. Πού να ένα μάνα. το μοράκι που το τραυματίσανε 16 χρονών πάνω εκεί στα όβενζι, είναι άδικο Ταιριάζει, νομίζω ε Τα πιο ωραία παραμύθια Από σαν μου έχεις διηγηθεί Αχ είναι εκείνα που μιλούσαν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 χωρίς να φταίει σε τίποτα χωρίς να φαντάζεται μέσα στην αθωότητα των 15 χρόνων του ότι δύο αστυνομικοί θα του αφαιρούσαν τη ζωή Ρεμπαγάσα Πέρνάς καλά κι πάνω Μια ανανάσα Γυρεύω για να γιάνω Μια παρακελιά, αν μπορεί για την Παρασκευή. Το είχα ζητήσει και παλιότερα. Είναι το τραγούδι του Λέξ. Το απλή άνθρωπη που έχει το στυχάκι το 1312. Όλοι μπα τσιμπά τσιμπά Ναι, στο το βάλει. Ναι, αν μπορεί να το βάλει με όλε μου τι ταιστιέ <κυρίζει> να γίνει ένα θαύμα και να ζήσει το παιδί. Τίποτα άλλο. Κάθε νύχτα μορία είναι σε πλήρη απαρτία. Κάθε αμαρτία είναι γλυκιά σαν πα, πα, Εγώ πιστεύω ότι ο συνάδελφο προσπάθησε να χτυπήσει τα λάστιχα και έγινε κάτι παράξενο. Η, η βολή έφυγε προ το όχημα και βρήκε τον οδηγό. Και εφόσον δεν πεζημία, τυσκάρο Σ' αυτό το λίτι στο απέναντι παγκά και ευκαιρία Μέσα σε αυτό το μπουρδέλο ψάχνεις να βρεις ηρεμία Μ' άλλους μας ιδέε ιδέες κάτι από γεύματα κρύα Ρίχνει έναν πυροβολισμό προς το όχημα που είναι ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων Ένα, τρία, ένα, δύο, όλοι πάτσι, μπάσταρδίτσι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 Και λε συγγνώμη, και λέω: Όχι, δεν δέχομαι τη συγγνώμη. Και η Ασιμακοπούλη λέει: μου ζητήσει συγγνώμη. Κάνε μια ωραία μίξη για την Παρασκευή και θα δει ότι είναι η Ασιμακοπούλη. Για να δούμε. Απ' εσύ ιδιο. Εκατομμυρίουχο. Τούρνουρνουρνουρνουρνουρνουρνουρ. Ενώ δεν υπάρχει κανένα απόρριτο, κύριε Σιμακούρη. Δεν έχετε ιδέα απονομικά. Θα σε ξεμαλιάσω. Αυτό που άκουσε, μου λέει σήμερα τι είπε. Ιδέα απονομικά. Τι είπε, για ξαναπέστα. Δεν ιδέα απονομικά. Δεν το άκουσα αυτό που είπε. Δεν έχω ιδέα απονομικά. Αυτό τώρα είναι σοβαρό πράγμα. Μπορείτε να σε βαρεθείτε, κύριε Μαγκυριαδέ. Θα μου ζητήσει συγγνώμη και μετά θα συνεχίσουμε. Μήπω θα θέλατε να τα βρούμε. Όχι, δεν θέλω να τα βρούμε κανένα. Έλα, συγγνώμη. Αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη. Όχι, δεν συγχωρώ κανέναν. Τον ή κάποιο από δυο μας θα Τι προτιμάτε. Φέρει κάτι Δεν το πιστεύω να με χλευάζει. Σα εχαζεύω. Δεν θα βαριάσει. μου κάποια λύση. Δεν θα σου Κι στη στιχάκια στο ρεφρέ mm, Για το χαμένο μου αγώνα Που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κουδέ. Και μια αφιέρευση παρακαλώ για την παρασκευή. Η Ελλάδα λέγκο, λέγκο. Λε... Σπύρο μου, σπύρο μου, σπύρο μου απ' τον Μοσχάτο Γεωργιάδη Σπυρίδων Άδων Έχεις βή, έχεις βή, έχεις βή να τακτικεί το Τον καλά του Νίκου Κυριού Πόσα παι, πόσα Όσα παίρνεις το Σαβάτο 300 λιές ευρώ αδιευθύνεις τα ποζά Τα χάλασ, τα χάλασ Τα χάλασ την Κυριακή Σκασμός Σπύρο μου, σπυρακή μου Μπούκο Δίνω το σακάκι μου Ας το λέξω Να έχω την παρέα σου Κι όλα τα ωραία σου Τα λιγουράμαστε Αφήνω πίσω Το Σαβάτα και τους ανθρώπους έχω χορτάσει κατ' και ψάχνω τρόπους, πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ για δεν υπήρξα κατεργάρεις και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ Λοιπόν, θα βάλει το τραγούδι αυτό το φεμινιστικό που έχει η κυκλοφορήσει η τελευταία με τι γυναικοφόνιε. Ποιο. Το που λέει: Αν, αν αγγίξει μία, με όλε. Και τον τράδυ, αν δεν γυρίσω κτλ. Κάψτε την πόλη που λέει: Ωραία, αυτό το βάλει χαλί. Και θα παίζει αυτό και θα βάλει. Μητσοτάκι που λέει την ατάκα για την οικοκυρά. Ότι η γυναίκα είναι στην κουζίνα, στο νοικοκυριό, κάτι τέτοιο. Θα παίζει μετά πάλι το τραγούδι. Μετά θα βάλει το πουλου, που λέει ότι το πώ πρέπει να είναι οι κανονικέ γυναίκε και να μην έχουν κυταρίτσια και τέτοια.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 Μετά θα βάλεις ένα σύνθημα από πορεία φεμινιστική που λέει: Κλωτσίες με 12 ποντά να βάλει το μυαλό. Μετά θα βάλεις τον άλλο φίλο τη εκπομπή που είχε πάρει και έλεγε: ότι ίσες, η θέση τη γυναίκα πρέπει να παλεύεται ενάντια στον καπιταλισμό. Και μέσα σε αυτό τον αγώνα α πούμε να χωρέσει. Μελένα,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 Υπότιτλοι σαν <Τε νύνα ατάβιο> μια μάτια και χάμω. και που και αρμενήσεις ξαφνού αστράφτης και που κι ό,τι σου δικά βάζεις μη δαρρείς, πως με ταράζεις. Την 25η Νοεμβρίου Εκεί στο Χοργοπόταμο Οι φίλες και επαναστράτηες του κόλου, Στην ΕΡΤ για την Κατερίνα μας λέγανε Και επειδή κάτι έλεγε προχτές Για τη συνεισφορά του Χρήστου Λεοντή Στον πολιτισμό Θήμιος βάλε την παρασεβή Το ξεκίνα από την αρχή Πώς ποτέ μη μια παραγγελία για τον Αλέξανδρο μια γενική επέτεια σήμερα το Βρεπαγάσα Παγάσα γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιθάκια στο ρεφέ